Υπάρχει αγωνία στην αγορά, μεγάλη. Λέω κύριε Χατου Νικολάου ότι το Πάσχα θα έρθει μαζί με την Ανάσταση της Οικονομίας. Πάσχα των Ελλήνων, Πάσχα, Πάσχα της αγάπης, Πάσχα, Πάσχα των Αγένων, Ήλιος για να θέλεις, Πάσχα, Μεγά Πάσχα να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Ελπίζω ότι Θα υπάρξουν εκείνες οι λύσεις οι οποίες θα υποβοηθηθούν και από την πολιτική πλευρά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να διευκολύνουν την τελική απόφαση εξόδου της χώρας από τα μνημόνια να παρθεί πριν από την 1η Μαΐου. Το Πάσχα θα έρθει μαζί με την Ανάσταση της Οικονομίας. Ε, καλή Ανάσταση, γεια σας Πάσκα. Το Πάσχα θα έρθει μαζί με την Ανάσταση της Οικονομίας Χριστός Ανέστη Ανάσταση παιδιά <συγνώριο> Τελειώσανε τα ψέματα Κλεάνθη <συγνώριο> είμαστε πλούσιοι Πάσχα τον Ελλήνω Τον Πάσχα Χριστός Ανέστη Καλή ανάκαμψη. Ναι, αληθώ λένε. Α, Δεν ναι. Το λέμε λίγο πριν, αλλά τα πανηγύρια είναι ίδια. Σου πάει να πει εδώ αληθός. Συγγνώμη, <laughs> άτι το λέμε. Ταιριάζει εδώ το αληθώ. Ψευδό. <laughs> το είπε ο Καμένος ότι την Πρωτομαγιά, δηλαδή ανήμερα του Πάσχα, ναι. τελειώνουμε με τα μνημόνια. Ναι. Το είπε ο Τσίπρα το ίδιο βράδυ τη Ανάσταση. Ο Τσίπρα προηγείται ναι, κατά ναι, ναι. 12 ώρε, ξέρω εγώ. Ότι έρχεται, τελειώνουμε. Ψευδό ανέστη. Όχι, όχι, εγώ του πιστεύω. Καλά κάνει. Εγώ του πιστεύω. Όρσε, Χαϊβάνη. Εγώ? Εσύ, Χαϊβάνη. Και στην Κέρκυρα θα έρθει πιο νωρί. Και πιο νωρί, γιατί είναι από τι 12 το μεσημέρι. <σχερσίσαι> δεν είχε πηγαινευθεί. Α πάμε να κάνουμε offshore στην Κέρκυρα, κάτι τέτοιο. <σχερσί> δεν έχει <σχερσί> <είναι τόσο Φιέρω> πηγαινευθεί. Δεν έχει Βιάστηκε ηλεκτρονική να κλείσει. <σχερσί> θα ναι. μπορούσε να περιμένει ακόμη 15 μέρε. Θα... Άντεχε. Δεν, δεν είχαν ακούσει τον Τζίπρα να λέει ότι α, αλλάζουν όλοι. την άλλη εβδομάδα έχουμε 22 του μήνα Απριλίου. Τελειώνουν όχι, όλα, αρχίζει η αντίστοιχη είδηση. Όχι το, το καμένο, το έχει πει το 22, τσακαλό όλοι, όλοι, όλοι το έχουν πει. Επίση ο τσακαλό του έχει πει: αν δεν κλείσουμε όλα αυτά, το Μάιο έχουμε καεί. Αλλά το, το παραγνωρίζουμε Ό, α, αυτό. Όλοι είστε... δεν ήμασταν καμένοι, α το περιμένουμε να κάνουμε. Όλοι ξεκινάμε στην θετική είδηση και γι' αυτό τα μαζέψαμε όλα μαζί. Ήταν ο καμένο, ήταν ο τσίπρα που λένε για το Πάσχα ότι αρχίζει η ανάπτυξη, η ανάσταση και ότι καλύτερο. Έτσι θα ξεκινάμε από εδώ και πέρα. Μήπω τώρα ηλεκτρονική είναι στημένο για να του την πέσει. Εννοεί, εγώ Για περιμένω, να Εγώ περιμένω. στην ε, Περιμένω σήμερα, αύριο, μεθαύριο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα σούργελα που έχουν μαζευτεί εκεί μέσα, να βγει κάποιο και να πει αυτό το πράγμα. Ε, ότι ωραία. μας μποϊκοτάρει. Σιγά-σιγά η ηλεκτρονική. Γιατί 15 μέρε η ηλεκτρονική πριν έκλεισε. Με αυτά που έχουν Και πει, δεν έχει τόσο καιρό τώρα. Και... Το είχε πει ένα ακροατή. Την προηγούμενη εβδομάδα. Για να μην φανεί για ποια εταιρεία, γιατί μπορεί να μην Αλλά μηνύσμα. είχε πει ότι του λεφτά, γιατί άκουσα του παπαγάλου, πρόλαβαν οι παπαγάλου, να πούνε ότι το πάλεψε ο ιδιοκτήτη. αλλά <laughs> οι τράπεζε, οι <laughs> κακέ οι τράπεζε, αλλά ο ιδιοκτήτη το πάλεψε και το ξαναπάλεψε. Ναι, ναι, ναι. ναι. ναι. Και με τη... Αλλά στο πλευρό των εργαζομένων, κανεί, οι εργαζόμενοι που του πληρώνουν σε τηλεοράσει και του χρωστάνε λεφτά, γιατί είναι όλοι πληρωμένοι. Τι πληρωμένοι. Για ποιε τηλεοράσει του μπερδεύτηκαν. Στι τηλεο ακροατή αυτό κατήγγειλε τουλάχ Του πληρώνουν, άμα του ξεχρεώσουν και ό,τι χρωστάνε. Και αδίκως κάνανε Ετού. Δεν ξέρω αν είδε τώρα ναι, ναι. στον πρόεδρο μέσα, αδίκως γιατί είναι όλα καλά και πληρώμενοι και ξεχρεωμένοι. έδινε συνέντευξη, τον άνθρωπο. συνέντευξη τύπου στην Ακαδημία Ο Πρόεδρο ηλεκτρονικής και μπούκαραν μέσα οι εργαζόμενοι με ωραίο τρόπο, έναν διάλογο εκεί στα όρθια με κάμερο. Δεν ξέρω τι εξέλιξη έχει ακόμα αυτό, διεκόπη συνέντευξη του προέδρου και διεκδικούν τα δίκτια του. Γιατί σύμφωνα με τι νομοθεσίε που και η αριστερά έχει ανεχθεί. Οι εργαζόμενοι οι τελευταίοι που θα πάρουν οτιδήποτε είναι να πάρουν. Προηγείται φορεία, τράπεζε, κάτι δανειστέ, διάφοροι εκεί παρατρεχάμενοι. Και στο τέλο οι 450 εργαζόμενοι. Οι πρώτοι-πρώτοι θα πάρουν κάτι χνηλατό. Αλλά τέλο πάντων στο τέλο θα πάρουν ό,τι ξεχρέωμα. Μια να γίνει. Τη μεγάλη ομαδική απόλυση. Όλο αυτό που ναι. δεν θα συνέβαιναν αυτά. Και, και πάνω που πήγαιναν τόσο καλά τα πράγματα στην οικονομία. Υπήρχε να δεις. Λέβαια, η προτές... ηλεκτρονική δεν είναι μέγα. Να δανειστεί και να ξαναδανειστεί και να πάρει και μα Δεν δάνεια. ξέρω τι έχει κάνει. Λέω, δεν, ναι, ξέρω δεν, τι έχει κάνει. δεν ξέρω τι έχει κάνει. Σίγουρα η σημασία μια τέτοια επιχείρηση σε σχέση με μια επιχείρηση μέσω ενημέρωση και επικοινωνία, και δεν ξέρω εγώ τι άλλο είναι διαφορετική. Σου το έκαναν και αυτοί, βάζαν να έχουν. δεν βάζανε εκεί τόση Δεν βάζανε να παίζει μέγκα συνέχεια να παίζει κάτι. Μάλλον μια θα χάνε Δεν θα δείχνανε μέγκα, κάτι άλλο θα δείχνανε. Οι εργαζόμενοι μέρα σήμερα ψάχνουν να βρουν το δίκιο του. Λογικό, δεν ξέρω τι θα καταφέρουν. Έτσι όπως έχουν γίνει τα, τα πράγματα, τόσο δύσκολα που είναι. Θα το δούμε θα το δούμε στην πέτεια. Πόρια πέτεια για τόσο κόσμο. Ένα από του λόγου που κλείνει η ηλεκτρονική είναι και τα capital controls. Λένε ότι φταίγει. Άλλοι λένε τώρα, εδώ έχουμε η λένε ότι. Αυτά συνέβαιναν και πριν τα Capital Controls Εμείς οι λένε ότι αυτά συμβαίνουν τώρα Επί Τσίπρα, γίνεται το γνωστό παιχνίδι Πάνω στις πλάτες εργαζομένων Λες και τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ Δεν κλίνανε επιχειρήσεις Δεν έκλεισαν 200.000 επιχειρήσεις Δεν μείνανε 1,5 εκατομμύριο άνεργοι Δεν έχουν φύγει στο εξωτερικό Δεκάδες χιλιάδες νέα παιδιά και, τα και βγαίνουν και τα από το πρωί τους νεοδημοκράτες να. και να λένε και Πασόκια αλλά δεν υπάρχουν και πολλοί τέτοιοι, να λένε ότι τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ και έκλεισε και φταίνε τα κάποια, σίγουρα σε κάποιο βαθμό φταίνε όλα αυτά και φταίει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η κάθε κυβέρνηση αλλά όχι ότι θα ήταν τα πράγματα καλά. Καλά είναι και μια δικαιολογία για να πάει λίγο στην εξέδρα. Ναι. Ότι άγιο ο άνθρωπο το πάλι, αλλά τα capital τον φάγανε. Υψηλέ ότι... τώρα για τον επιχειρηματία. Όχι, δεν λέω Όλοι αυτοί θα προστατεύσουν τον επιχειρηματία και θα πούνε ότι η επιχείρηση ότι τα capital φταίει. Όχι ότι κάτι άλλο έγινε. Είναι ένα σύστημα που όταν δουλεύει παίρνει 300-400 ευρώ και παρακαλά να μην χάσει αυτή τη δουλειά που είναι άπειρε ώρε χωρί υπερορίε και να σου καταπατάν την αξιοπρέπεια. Και ένα σύστημα το ίδιο που όταν κλείνει πετάνε στον δρόμο χωρί να νοιάζεται κανεί για σένα. Αυτό είναι. Είτε το διαχειρίζει το ΣΥΡΙΖΑ, αν είτε το διαχειρίζει τη Νέα Δημοκρατία, αν επιτυχώ, προ του εργαζόμενου, επιτυχώ προ όλου του υπολείπου από εκεί και πάνω. Που είναι μια ελάχιστη μειοψηφία πάντα, αλλά αυτή κάνει κουμάντο σε συνεργασία με του υπαλλήλου, πρωθυπουργού, υπουργού, βουλευτάκιδε. Δεν την έβγαζαν και αυτοί στη Βουλγαρία, να τελειώνουμε. Ξέρει τι, δεν είχαν ακούσει. Εδώ, δεν... χέρι Δεν είχαν ακούσει και το Μάρδα. Δεν είχαν ακούσει και το Μάρδα όλοι αυτοί, ο οποίο χθε βράδυ είπε ότι έχουμε ξεχάσει και έχει ξεχαστεί όλο αυτό που συνέβη πέρυσι με τα Capital Controls. Αυτά τα προβλήματα που είχαμε πέρσι δεν υφίστανται καν φέτο. Και σε ό,τι αφορά τι εισαγωγικέ εταιρείε, γνωρίζετε ότι έχουμε φτάσει στα 20.000 αναπαραγγελία, ανατιμολόγιο. Και υπάρχουν τράπεζε οι οποίε ήδη διευκολύνουν του εισαγωγείς και δεν χρειάζεται η παραμικρή διαδικασία για ποσά ως 10.000. Πέρσι που ήταν η μεγάλη μπόρα δεν είχαμε την παραμικρή επίπτωση. Φέτος σε σχέση με πέρσι, αν θέλουμε έτσι λίγο να το ποσοτικοποιήσουμε, σε ό,τι αφορά το άνοιγμα της αγοράς, είμαστε στο 60 με 70%. Ω εκ τούτου δεν θεωρούμε ότι φέτος μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε επίπτωση του τουρισμού για δεκάρυνο κοντρός, θεωρώ ότι το έχουν ξεχάσει Ωραία, δεν ξέρω αν αναφέρεται στου τουρίστε. Γενικώ ο Μάρδα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Ό,τι καλύτερο. Έχουμε τον καμένο που ντύθηκε σήμερα το βράδυ, με έβαλε παραλλαγή και πήγε με στη νύχτα και έκανε ασκήσει στοιχείο. Δεν α, ξέρω, Μήπω είναι... Είναι, μήπως... είναι οι του. Όχι, όχι, αυτέ Πήγε με στολή παραλλαγή είναι... στο Υπουργείο Άραξης και διέταξε Μια... Αυτό το δελφινάριο δεν θα το σκεφτόταν γιατί θα το θεωρούσαμε υπερβολικό. Ο Μάρδα λέει ότι ξεχάσαμε τα Capital Controls. Δεν σου λέω τι λένε οι υπόλοιποι, ε, ότι έρχεται η ανάπτυξη του Πρωθυπουργού συμπεριλαμβανομένου. Ότι. ότι έρχεται η ανάπτυξη, ότι στις 22 την άλλη εβδομάδα βγαίνουμε, τελειώνουμε, αρχίζει η αντίστροφη διάσκεψη. Ότι έχει να κάνει με μέρε όλο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει μια τέτοια που είναι προγραμματισμένη. Για δε τον Ιούνιο έχει πει ο Τσίπρα, από εδώ το μεταδίδουμε συνέχεια, ότι έχουμε θετική έκρηξη και οικονομία. Ναι. Τον Ιούνιο. Mm -hmm. Τον Ιούνιο. Mm -hmm. Financial Times γράψαν τον Ιούλιο θα έχουμε τα περσίνα, αλλά δεν ξέρουν αυτοί. Εμεί κρατάμε αυτά που λένε, βγαίνει ο Πολάκη, λέει αυτά που λέει. Τα γνωστά χτε βράδυ, αλλά πριν πάμε στον Πολάκη. Τώρα, θετική έκρηξη, σχετικό γενικό. Πολύ πόσο έτσι, θετική είναι, είναι η οικονομία. Και ο, και ο Τρούμαν τον Αγκασάκη θετική έκρηξη το θεωρούσε. Μπορεί. Θέλω να πω. Δεν ξέρω αν μιλάει με τέτοιο ρεαλισμό και τέτοια ομότητα ο πρωθυπουργό μα. Δεν μας, ξέρω, δε, δε ξέρω, δε ξέρω. Ο Μπαλάφα πάντω ο Γιάννη και αυτό πολύ καλό υπουργό. Τι να πρωτοδιαλέξει Βια... και νομίζω ότι θα ξεμείνουμε. Όντω δεν υπάρχει καλύτερο team από αυτό. Δεν υπάρχει γιατί ξέρει τι είναι και αποτελεσματικό. Εκτός όλων των υπολείπων Είναι και αποτελεσματική Βγαίνει λοιπόν ο Μπαλάφας και λέει Είδατε εσείς χρόνια ναι. αριστερό στο κουρμπέτι Σα ξέρω πάρα πολλά χρόνια Μπορώ όμως να Είσαστε περήφανο για την πολιτική Μπορώ. αυτή που ακολουθείτε Ναι είμαι περήφανος για την πολιτική που Μα δεν είναι αριστερή Επάς, πολιτική Επάρχει τη δική μου γνώμη Ή να επαναλάβετε τρεις φορές τη δικιά σας Και ποιο δεν είναι υπερήφανο. Yeah, είναι υπερήφανο ο Μπαλάφρα. Είναι proud to be που λέμε. Ναι, ναι, ναι, ναι. για την πολιτική του και εμεί είμαστε υπερήφανοι. Mm. Και α μην την στηρίξαμε στην αρχή. Εγώ από προχτέ έχω γίνει συρρυκτή. Περήφανο. Έχει γίνει υπερήφανο. Πολύ υπερήφανο. Μ' αρέσουν επειδή κάθε μέρα εδώ ακούμε τι διαπιστώσει του Αλέξη Τσίπρα για του προηγούμενου. Πόσο ωραία έχει διαπιστώσει την κατάσταση. Πόσο έβλεπε τα λάθη που κάνανε. Το αδιέξοδο του μνημονίου. Τι στρατηγικέ, τι επικοινωνιακέ των προηγούμενων. Τα έχει περιγράψει άρτια. Mm -hmm. Με κάθε λεπτομέρεια όμω, οπότε εγώ είμαι με τον Τζίπρα. Πια. Τώρα που τον εγκαταλείπετε Ά, όλοι. Τέτοια κολοτούμπα του καμένους. Ναι. Που, Σήκα, το γιατί... Βο, Έχω καταλάβει Βέσου ότι όσο τόχα. πιο μεγάλες κολοτούμπες κάνεις τόσο πιο πολύ σε εκτιμάει ο κόσμο. Δηλαδή σου το γιατί όλοι οι ήταν και τώρα για να σου <laughs> λογικό κι εσύ. μόνο. εσύ πάει. ήταν, Ο καμένο ήταν. ήταν. Ο ήταν να το πούμε αυτό. Ντύνεται κάθε βράδυ. σε βάλουμε που Τα βράδια δηλαδή ο καμένο βάλετε. Τα βράδια ντύνεται αξιωματικό. Δεν ξεντίνετε, τι Δεν ξεντίνετε το πράγμα. Δηλαδή ο υπουργός... Ήρθε όπω ήταν στο σπίτι, έτσι ήταν η σπίτι. Αυτό κάποια δεν στιγμή δεν σου φεύγει αυτό. Δεν δε φεύγε είναι, Είναι 1,5 χρόνο, ένα χρόνο σχεδόν Όχι. και κάτι μήνε υπουργό. Δεν του πέρασε αυτό ο καημό να είναι στρατέο. Και εμεί λέγαμε το καραγκιουζίλικ. Τελειώνει τον καραμαλί. Που είχε πάει σε κάτι φωτιέ oh, ο κοστάκι. Oh, oh, oh. Με ένα που φάνηκε στρατιωτικό δεν τέλειωναν. Το μπροστά του ήταν. Τίποτα. Σοβαρό. Φαντάσου. Ο Πολάκη, Πολάκης, εδώ στο Μαρούσι χθε βράδυ έκανε μια εμφάνιση. Ναι. Ο... Τι είπε, ο Πολα... Τι είπε. Θα ακούσουμε ό,τι είπε. Ο Πολάκη είναι υπουργό, το θέμα τη υγεία είναι υπουργό. Για το χίβο, είπε πάλι για το το... Χίβ. Είπε για το χίβο ότι έτσι τον λένε, ναι. Να, να θυμόμαστε όσο ακούμε ότι ο Πολάκης είναι υπεύθυνο για όλα αυτά τα πολύ ωραία που γίνονται στον χώρο τη υγεία. Και ότι είναι υπουργό, να παίζει κάτι. Ο Πολάκη είναι υπουργό. Κάθε τόσο πρέπει να ακούγεται αυτό. Ωραία. Ας το ακούσουμε και για πολλού βέβαια. Ναι, για όλου μάλλον. Α το ψιθυρίζουμε στο αυτί μα όσο τον ακούμε. Θα θυμάστε πολύ καλά γιατί νομίζω πρέπει να ήταν και από το κανάλι σας Αυτό που έμεινε είναι ότι εγώ είμαι αγρίκος μιλάω άσχημα Ότι λέω τον, τον, HIV, αντί, τον λέω HIV αντί να τον λέω HIV Και αυτό κάλυψε την εικόνα Και σε αυτό το πράγμα συμμετείχε και το δικό σας το κανάλι Με πολλές επαναλήψεις ε, κομμένων σκηνικών Με πολλές, με πολλές επαναλήψεις Κομμένους, κομμένους σκηνικού από τη συνέντευξη στο οποίο ενώ έκοβε την κουβέντα, την απερίγραπτη δηλαδή την απαράδεκτη του κυρίου Νεγκί, του συναδέλφου σας ο οποίος πετάγεται και λέει προς τον Ανδρέα τον Ξανθό λες πολιτικές βαρούφες, πρόσεξε, σαν λες εσύ σε μένα πολιτικές μπαρούφε. έτσι να κόβετε αυτό, να μην φαίνεται στο κανάλι και στο κομμάτι που προβάλατε όλα τα βωθροκάναλα τη διαπλοκή <Συ Medicaid> και το επαναλαμβάνω. Λοιπόν, όλα. Λοιπόν. Κάτσε, <Συξύ> <Συξύ> για... τώρα θα τώρα τα πούμε όλα. Γιατί γυρνάει και ο τροχό. Λοιπόν, γυρνάει και ο τροχό. Λοιπόν, κόβετε λοιπόν αυτό το κομμάτι και βγάζετε μένα που γυρνάω και του λέω. Τι λε, Ρεσί, τι είναι αυτά που λε. Και ξεκινάτε την προβολή από το τι είναι αυτά που λε. Ε, πετάγεται μετά και λέει μπάζει το σκύλο δίπλα σου εννοούσε εμένα που εκείνη την ώρα κανονικά έπρεπε να σηκωθώ απάνω και να πάει τρία μέτρα κατά τη γη <ΣΣΣ> τρία μέτρα έτσι <ΣΣΣ> αλλά αλλά την ψυχραιμία μου και του είπα αυτά που πρέπει να του πω έτσι Α, αυτό προβάλατε για να κρύψετε ή που βγήκανε κάτι 25 χρονα που ψες πήρανε πτυχίο να μου πούν πώ λένε οι γιατροί Τον ιό του AIDS α πούμε. Όλοι χίλ τον λέμε μεταξύ μα. Έτσι τον λέμε. Πώ να το κάνουμε δηλαδή. Και να μα κάνουν την παρατήρηση, α πούμε, τα χθεσινά αυγά. Για να το πω έτσι, πώ θα τον επούμε, α πούμε. Με πε τον όπω θες Αλλά για τρεψέ τον, γιατί θυμάμαι πριν ένα μήνα οι φορεί του AIDS έξω από το λαϊκό είχαν μαζευτεί επειδή δεν είχαν θεραπεία. Αυτό είναι το σημαντικό. Πες τον όπω θέλει. Κατά τα άλλα, βοθροκάνα, αλλά <Καιστον> για τα κανάλια. ο λέει τσόντο κάναλα. Α τσόντο κάνα, τσοτοκάνε, αυτή η διαφορά χρυσή αυγή με ΣΥΡΙΖΑ. Βοθροκάναλο θα... ένα χοντρο, τσότε... χοντρο. Είσαι και στη χοντρο... Ο, ο Τσίπρα σε ποια κανάλια δίνει συνεντεύξει και την τελευταία που έδωσε πρόσφατα. Ξέρω, σε κάποια που δεν δίνει πάντω. Σε βοθροκάναλα. Συμφωνώ με τη λογική του τέτοιου. Και ήταν τελευταία που έδωσε. Στον στο Σταρ, στον Ενικό. Εκεί πηγαίνει. Α. Από ιδιωτικά κανάλια. και δεν πηγαίνει ο Πρωθυπουργό. Όλοι οι υπουργοί και όλοι οι βουλευτέ που βγαίνουν κάθε μέρα. Και λένε αυτά που λένε. <στονι όμως> στο Star, στο Sky, θα στο Μέγα, στον Αντένα και στην ΕΡΤ βεβαίω. Η ΕΡΤ προφανώ δεν. Στα βοθροκάναλα. Στον Α που δουλεύετε εσεί. Στον ΝΑΤΟ το ξέρει. Ναι, <σέχε> Και πρώτο, στον Α, στο à. Star, στο <σέχε> Sky, έλεο. Και όποιο άλλο είναι και ο το πρώτο. Πρώτο για να το πούμε και από πλέον. Και το ε. Στο ε δεν έχουν εδώ. Στο ε δεν έχουν εδώ. Στο ε μόνο λαφαζάνι βγαίνει στο ε. Και ο ίδιο ο Πολάκη έχει πάει πολλέ φορέ στο Μέγα. Τον θυμάμαι εγώ να τον βλέπω στο Μέγα. Θέλω να πω αν τα λε έτσι τα κανάλια. Δεν γίνεται την άλλη μέρα να... την ίδια μέρα που το λε να είναι 20 στελέχη στα Βοθροκάναλα. Άξε, ο πρωθυπουργό να βγαίνει επίση σε αυτά τα κανάλια. Και οτιδήποτε, ο αντιπρόεδρο, ο παπάς, ο Νίκο διάλεξε το Μέγκα τη μέρα που πριν καμιά 20 μέρε. Ναι, ναι. Και την τρέμει. Και την τρέμει κιόλα. Θέλω να πω, το, θα μου πει τώρα τι ψάχνει, συνέπεια από όλου αυτού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το λέμε έτσι για την τιμή των όπλων. Απλά τα πάντα μπορεί να πει ένα υπουργό. Εμένα μου έκανε εντύπωση που χειροκροτάνε οι από κάτω. Ποιο ξέρει ποιο ήταν από κάτω. Το θέμα είναι ότι τόσοι άνθρωποι. Επί τη είπαν κάτι για την προηγούμενη φορά πώ του είχαν αφαιρθεί και δεν μα ουσία. ουσία. Υπήκε, για, για κάποιο Η λόγο ουσία πήγε. είναι ότι μη σου τύχει να μπλέξει με τα ελληνικά νοσοκομεία. Τα σώζουν μόνο οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό. Αν δεν υπήρχαν αυτό και βασιζόμασταν μόνο στι κυβερνήσει, θα υπήρχαν κατευθείαν νεκροταφία. Δεν θα υπήρχαν νοσοκομεία. Με το Ι και το, τον Σταυρό τη θα ήταν νεκροταφία. Αν κρατιούνται τα νοσοκομεία, κρατιούνται από τι προσπάθειε γιατρών νοσηλευτών, αυτό το ξέρει ο καθένας όποιος έχει περάσει και έξω από το νοσοκομείο δε, δε, δεν υπάρχει άλλη λύση και δεν βλέπω βεβαίως Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα χρόνο και τρει μήνε κυβέρνηση, πόσο είναι. Και οι προηγούμενοι τάχανε τα είχαν στείλει τελείω στα νοσοκομεία. Αλλά δεν άλλαξε ο... και, ο... και ο Ναι, ναι, ναι. Επειδή ήταν ο Άδωνη. Ο Βορκουμάτο. Ο Βοβορίδη. Ο, Βορύδης. ο Όλα αυτά σωστά. Όλοι αυτοί ήταν στην υγεία. Συμφωνώ, συμφωνώ. Γι' αυτό ήταν η υγεία. Έτσι. Ο ξέρει τι γίνεται, βγαίνει με ένα ύφο πουγκανού και, και καλά ότι έχω αδικηθεί και θα τους δείξω εγώ και θα τον στείλω κάτω από το χώμα τον ε, δημοσιογράφο αυτός ο δημοσιογράφος που αναφέρεται ο, από τον προηγούμενο καυγά, ναι, ο Πολάκης ο Πολάκη. έγραψε μήνυμα στο, στο facebook εγώ, χτύπα σαν <laughs> αυτό ακριβώς το έγραψε πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε το τελευταίο πράγμα που ήθελα εγώ ως υπουργός οικονομικών είναι να απογράψω Μία προσφυγή έστω και σε ένα μηχανισμό στον οποίο συμμετείχε το ταμείο. Πόσο μάλλον μία προσφυγή στο Ταμείο. Το τελευταίο πράγμα που ήθελε από Παντρέο ήταν να του πούνε ότι ήταν αυτό που πήγε την Ελλάδα στο, στο Ταμείο. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου και η πολύ ωραία συνέντευξη που έδωσε προχθέ στο Sky και με αφορμή το βιβλίο που έχει βγάλει. Ωραία. Είναι υπόδικο ακόμα ή εξαθαρήσει. Δεν έχει σημασία αυτό. Α, έχει. Νομίζω καταδικάστηκε γιατί έγινε τελείωσε με αυτό. Σημασία ε. έχει τώρα βγαίνει και λέει για, γιατί ήταν υπουργό ο πρώτος, μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέω ως προσπουργό, που μπήκαμε στο Μνημόνιο ε, είπε ότι δεν το θέλανε το Δουνουτού τότε κάναν τα πάντα για να μην έφτει το Δουνουτού όλα τα, τα είδαμε τα βλέπανε μέχρι το, το Καστελόρισο έφτασε να σου πω, τότε όταν λέγαμε πολλής κόσμος Πάρα πολλοί κόσμοι, των Σιριζέων συμπεριλαμβανομένων, και βγαίναμε και στου δρόμου ότι όλο αυτό είναι αδιέξοδο, ότι δεν θα οδηγήσει πιθανότητα. Θα τα κάνει χειρότερα τα πράγματα, θυμάσαι κατηγορίε που απίφθυναν όλοι αυτοί οι Πασόκοι, ότι δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώ. Εκβιάστηκαν, <σχ> <σχ> εκβιάστηκαν και αυτοί τότε, πιέστηκαν πάρα πολύ και το έκαναν για το καλό του τόπου, γιατί στην αντίθετη περίπτωση θα είχαμε πτωχεύσει, θα υπήρχαν άνθρωποι που θα τρώγαν τα σκουπίδια, θα χάναν άνθρωποι τα σπίτια του, τι δουλειέ του, θα κλείναν επιχειρήσει με 400 εικόνε <σχ> άγνωστε <σχ> από το μηχνο και μετά. Αφόρο. Συνειδητοποίησα χτε ότι υπάρχει μια φήμη που μπορεί να ανέβει ο ΦΠΑ 24%. Δεν πιστεύω πια τόσο. Ναι, ναι, ναι. Πριν μπούμε στο μνημόνιο, ήταν 18% ΦΠΑ. Μόνο στα χρόνια τη κρίση, τα πολύ δύσκολα, πώ έχουν πάρει από την τσέπη των ανθρώπων. Γιατί το ΦΠΑ δεν το γλιτώνεις, τσίχλες να αγοράζει, πληρώνει. Πώ έχουν πάρει και πώ έχουν βάλει το χέρι πιο βαθιά και όλη τη χώρα πιο βαθιά κάτω να πάει. Λοιπόν, ο Γιώργο Παπα-Κωνσταντίνου εδώ ε, κάνει μια παραδοχή. Και Στη γενική αποχάυνο υπάρχει μια ηρεμία. Βγαίνει ο Υπουργό και λέει: Δεν ήταν ήτανε αδιέξοδο όλο αυτό που κάναμε. Αλλά το κάνουμε. Και έχει δίκιο γιατί ξέρουμε όλοι ότι. Και δεν, δεν έχουν σηκωθεί ούτε τα κάγκελα που απέναντι, ούτε τα πλάκε του πεζοδρομίου. <στονίκιο> Όχι να πέσουν στον ίδιο, <στονίκιο> γενικότερα. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο. Το παχελάστο, το στρίμωξε μετά από αυτό. Δεν έχει σημασία να τον <στονίκιο> στρίμωξε. Θα σου <στονίκιο> πω γιατί δεν έχει σημασία. Ό,τι και να πει μια συνέντευξη, στην <στονίκιο> να του Και τον στρίμωξε. Το θέμα είναι να στριμωχτεί ο Υπουργό, ο κόσμο που το ανέχθηκε, ο κόσμο που το πίστεψε. Πόσοι λέγανε τότε ότι ναι, θα μπούμε στο μνημόνιο. Στο μνημόνιο μπήκαμε 23 Απριλίου που επίση την άλλη βδομάδα το, το τιμούμε και το γιορτάζουμε. Mm -hmm. Και έξι μήνε μετά γίνανε νομαρχιακές εκλογέ και ξαναβάφτηκε η Ελλάδα πράσινη. Το Νοέμβριο του 10 Γίνανε νομαρχιακές και δημοτικέ. Τι δεν είχαμε προλάβει. Το... Πόσο θέλει, πόσο θέλει ε, να καταλάβει είσαι. την απάτη. Πόσο θέλει ένα μυαλό καταρχή... του Έλληνα, του γρήγορου και του έξυπνου. Πόσο θέλει δεν... να σίγουρα. Που ο τράχυλο δεν σηκώνει ζυγό ναι, ναι. και τέτοια. Πόσο θέλει έξι να καταλάβει. χρόνια σίγουρα και ακόμα δεν. Και ακόμα δεν είναι έτσι κι Την έχει πατήσει 3-4 φορέ από τότε και με μεγαλύτερη επιτυχία και φανατισμό. Θα επικαλεστώ όμω τη συναγωνίστρια τώρα. Ναι. Καλά να πάθετε. Γιατί δεν θέλατε τον Καραμαλή που καραμαλί. έλεγε πάγωμα συντάξεων και όχι τώρα. Δεν θέλατε τον Καραμαλή συντάξεων και όχι τον Ο Ά, έβλεπε ότι την κάνει ο Καραμαλή. μνημόνια. Ο Παπα-Κωνσταντίνου είπε και άλλα να σταθούμε λίγο σε αυτά. Το ότι δεν έβγαινε όλο αυτό που κάναμε. Και καταλήξαμε όχι απλώ σε ένα πρόγραμμα που δεν είχε απομείωση χρέου. Με τον αλφα-μετωδό το το τρόπο, είτε με κούραμα, είτε με τη μετακύληση σε μεταγενέστερο χρόνο των λήξεων των ομολόγων, αλλά και ένα πρόγραμμα το οποίο όλοι ήξεραν τον των προτέρων ότι είχε χαρακτηριστικά τιμωρητικά. Δηλαδή επιτόκια υπερβολικά ψηλά, χρόνου αποπληρωμή πολύ μικρού. Το Eurogroup που ενέκρινε το ελληνικό πρόγραμμα, όχι ένα, αλλά πολύ από την επιτροπή, από το Euro Working Group που είχε κάνει την τεχνική προετοιμασία. Ο ίδιο ο Όλη είπε, κοιτάξτε, όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιε λήξεις ομολόγων το 2014-2015 που αφρίζουν στα δύο χρόνια μαζί 140 Δεν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να μπορεί να αποπληρώσει. Το ξέρουμε. Αλλά οι χώρες λένε ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που περνάει από τα κοινοβουλιά τους είναι αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα και όπως θα ακούσεις, ακούσαμε και θα ακούσεις και παρακάτω και θα ακούσουμε όλοι, όλα αυτά έγιναν για, να, για το ευρώ Έπρεπε να σωθεί το ευρώ. Σώθηκε. Έπρεπε να σωθούν οι τράπεζε και δεν έπρεπε οι αγορέ. Άκουν, άδειε. Οι αγορέ να πάρουν το κατάλληλο μήνυμα. Και χαντακώθηκε, θαύτηκε ένα λαό. Θαύονται και άλλοι λαοί στην πορεία. Επειδή δεν πρέπει οι αγορέ να πάρουν το λάθο μήνυμα. Γιατί ξέραν και το βλέπαν όλοι αυτοί ότι όλο αυτό δεν βγαίνει. Τουλάχιστον όμω συμμορφώθηκαν οι αγορέ. Γιατί πήραν το μήνυμά του. Τι κάνανε οι αγορέ. Ότι τι, δεν θα το ξανακάνουν αλλού. Ναι. Οι αγορέ. Ότι κρίνουν. Θέλεις. οι αγορέ με ανθρώπινα κριτήρια. Όχι. Δεν θα ήταν ανθρωπικό ίδρυμα, ξέρω εγώ τι θα ήταν οι αγορές υπάρχουν για να μην τα βλέπουν όλα αυτά γι' αυτό υπάρχουν, οι αγορές υπάρχουν εκεί που είναι το αν τις πιστεύεις εσύ και αν τις θεοποιείς εσύ είναι το θέμα Τι ήρεμος και νηφάλιος όμως και καθαρός ακούγαν ο κ. Παπ Αντωνία. Παπα Αντονία Παπα Αντονία Παπα Κωνσταντίνου Παπα Κωνσταντίνου, πως πήγε τώρα όλα αυτά. πήγε ναι. καλά το ξέπλυμα Δεν είναι αυτοί Να ακούσ μέχρι τότε δεν είχαν ζητηθεί πρόσθετα μέτρα δεν, είχαν, δεν, είχ, δεν είχε προσθεθεί κάτι στο αρχικό πακέτο μέχρι. έχει μισολαβήσει η απόφαση για το μεγάλο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησεων των 50 δι. η απόφαση αυτή παίρνεται τον Γενάρη Φλεβάρη του 2011 και είναι μια απόφαση η οποία από το, είναι μια πρόταση που έρχεται από το Δουνουτού το συγκεκριμένο νούμερο στην οποία εμείς αντιδράμε και λέμε είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν είναι ρεαλιστικό Και η πρόταση η αυτή έρχεται γιατί διότι το Δενοτού βλέπει το θέμα της βιωσιμότητα. και δηλαδή εφόσον αποκλείεται αυτή τη στιγμή να υπάρξει μια, μια μετακύληση ή αναδιάρθρωση του χρέους, πρέπει να δείξουμε στις αγορές ότι μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, από πώληση περισσιακών στοιχείων, θα μπορέσει να μειωθεί το χρέος. 50 δις, 20 μονάδες του ΑΕΠ. Θα είναι δηλαδή εάν καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό, αυτό Θα ησυχάσει τις αγορές, εφόσον δεν υπάρχει άλλη... Άρα, και εδώ βλέπετε, μη έρχεται, προτείνει κάτι το οποίο δεν ήταν ρεαλιστικό και το ξέραμε όλοι μας δεν ήταν ρεαλιστικό. Απλώς, ελπίζαμε ότι αυτό θα αγοράσει λίγο χρόνος προ αγορές. Δέκα φορές η λέξη αγορές. Δέκα φορές η λέξη δε, αγορές. Δέκα δε, φορές ένοχοι? Δεν το μου ξέραμε, κάτι. Το ξέραμε δεν, ότι δεν έχει νόημα. Ξέρετε, νόημα, ξέρετε, ότι Δεν έχει νόημα, ότι είναι δύσκολο. Στη συνείδηση του ετούτη και τούτης μαζί και του, του Τσίπρα περισσότερο εδώ γιατί υπάρχει ένα ηθικό θέμα το παίξαν αριστεροί, κοροϊδέψαν χοντρά τον κόσμο και όλα τα υπόλοιπα τι σημασία έχει, άντε και καταδικάστηκαν σου λύνει κάποιο θέμα, άντε και κρεμάστηκαν να σου πω εγώ να παίξουμε με τους παλιούς όρους και... τι λύνει αυτό, όταν από κάτω όποιος έρχεται και παρουσιάζεται ο το σωτήρα, τον εγκρίνει ο πολλής κόσμος και μετά έχει κάνει επάγγελμα το να απογοητε Στο εξάμεινο πια την απογοήτευση τι νόημα έχει να καταδικάζει τους πρωταγωνιστές. Το ξέραν, το βλέπανε, όλοι το βλέπαμε, το κάναμε, μπήκαμε πιο βαθιά, ήρθαν οι άλλοι, το ξέραν, το βλέπαν, μπήκαμε πιο βαθιά και ήρθανε τούτοι, το ξέρουμε, το βλέπουμε, μπαίνουμε πιο βαθιά. Τι νόημα έχει όλο αυτό. Πάμε σε κάποιου επόμενου που να το κάνουμε. Ναι, ναι, έρχεται το είναι. Κυριακό. Έρχεται ε, το ο Κυριακός. Κυριακός. <laughs> Τι να κάνουμε, και θα τον βγάλει ο τσίμπρα στον Κυριακό. Ο Κυριακό δεν ήταν τώρα στα προηγούμενα, αλλά αυτό δεν έχει ανάγκη να γίνει. Όχι, δεν ήταν ήταν Εκεί, Δεν ένα. έχει ψηφίσει ούτε ένα μνημόνιο ο Κυριακό. Να φανταστείτε. Είναι καθαρό. Είδαμε και του καθαρού ετούτους, Λοιπόν, βγήκε ένα ωραίο δίσκος μέσα στο δίσκο. CD. Μια καινούργια δουλειά μέσα σε όλο αυτό το γκουρνιαχτό. Και δίσκος, γιατί. Ναι, και δίσκο. Να Φύλαξη Ατόνυρο λέγεται. φύλαξα Ατόνυρο. Μήκη στο Είναι παλιά τραγούδια τα οποία τα τραγουδούν ο Αλκίνο Ιωαννίδη, ο Σοκράτης, μάλα Μάλαμα, ο Γιάννη Χαρούλης και σε κανένα δυο είναι και η Μαρία Φαραντούρη. Να ακούσουμε ένα από τον Αλκίνο. Χωρέ διασκευέ. Ιωαννίδη είναι, είναι διαμάντια όλα. Θα ακούσουμε ένα από τον Αλκίνο που ψιλοκολλάει και με όλα αυτά που λέγαμε πριν. Δεν συνεμορφώθην προ τα υποδείξει. Διότι δεν συνεμορφώθην προ τα υποδείξει. Πέρα από το, το, γαλάζιο, το γαλάζιο κύμα, το γαλάζιο, γαλάζιο ν ουρανό, ν ουρανό, Μια μανούλα περιμένει χρόνο. Μια μανούλα περιμένει χρόνια. Τώρα να τη δω. Δέρα το γαλάζιο κύμα, το γαλάζιο ουρανό. Διότι δεν συνεμορφώθη. Προ τα υποδείξει. Διότι δεν συναεμορφώθηκαν προ τα υποδείξει. Χρόνο μπαίνει, χρόνο βγαίνει με στο σύρμα περπατώ Θα περάσουν μαύρες μέρε, δίχω να σε ξανά Θα περάσουν μαύρε μέρε, να σε ξανά ειδω. Χρόνο μπαίνει, χρόνο βγαίνει μες στο σύρμα περπατό. Συνεμορφώθην προ τα υποδείξει διότι δεν συννεμορφώθην προ τα υποδείξει. <ΡΟΟ> <ΡΟΟ> Αλικάρνα ω παρθένη, οροπό χορηδαλό. Ο περιμένει τη ελεύθερη σα το φω. περιμένει τη ελεύθερη σα το φω. Αλικάρνα ω παρθένη, ο ροπος, Τας υποδείξεις Όταν η Νέα Δημοκρατία αύξησε το ΦΠΑ είδαμε ότι δεν αυξήθηκαν τα έσοδα ή αυξήθηκαν ελάχιστο δεν θα κερδίσει η ελληνική οικονομία από μια αύξηση του ΦΠΑ άρα δεν είναι, δεν είναι κάτι το οποίο σκοπεύουμε να κάνουμε Το είναι Γιώργο Παπα-Κωνσταντίνο, από τα παλιά όμω, όταν κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία επειδή είχε αυξήσει το ΦΠΑ, και αυτοί δεν αύξησαν το ΦΠΑ, γιατί δεν ε, σκοτώνει τα έσοδα όταν αυξάνει στο ΦΠΑ. Ναι. το ΦΠΑ. Το έχει ξαναδεί αυτό από τότε. Το έχουμε ξαναζήσει. ήταν ακριβή. Δεν είναι κάτι που σκοπεύουμε να κάνουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, το κάναμε κα... Χωρίς να σκοπεύαμε. Μετά ναι, ναι, το σκοπεύσανε. Δεν το σκοπεύσανε, του απειλήσανε. Αυτό που οι κυβερνήσει έρχονται και εκβιάζονται τόσο εύκολα. Ότι νομίζουν που πάνε, όταν πας στο Eurogroup τι είναι εκεί, Ότι παιδική χαρά ε, όμιλος προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης, φιλολογικός σύλλογος ο Παρνασός Δεν θέλατε βαρουφάκι δεν θέλατε, ο, ο, Με το βαρουφάκι τι έγινε, τι άλλαξε ε, που Ήταν σκληρός διαπραγματευτής Τι κατάφερε ο σκληρός διαπραγματευτής Να, Δεν θέλαμε ζωή εκεί. Πήγε και η ζωή εκεί. Δεν πήγε η ζωή εκεί, τέλο πάντων έθετε κάποια άλλα θέματα. Είναι θέμα προσώπων, λε. Είναι και θέμα προσώπων. Ότι θα κολώσει τώρα πάλι που ξαναπήρε τη γύρα την ευρωπαϊκή και παρακαλάει, ή κάνει ότι παρακαλάει, θα λυγίσει ο Ολάντ, ο Τόμσεν, ο Σόιμπλε, επειδή ένα πρωθυπουργό βγαίνει και ζητάει, αν δεχτούμε ότι ζητάει, ε, καλύτερη μεταχείριση. Καταρχήν δεν νομίζω ότι παρακαλά, γιατί ο Λάντι είναι φίλο μα όπω έχει αποδείξει. Ναι, ναι, ναι, φάνηκε. Έχει φανεί στα δύσκολα. Φιλικό, ο Λάντι είναι ε, δίπλα. δίπλα, δίπλα, δίπλα, δίπλα. Είναι. Δεν έχει δίπλα. Δίπλα. περάσει τίποτα κατά τη Ελλάδα, είναι Ως όλα. Είναι. Δίπλα. Εδώ δεν λογάριασαν πέρυσι που είχε φρέσκια την εντολή και όλο ο κόσμο ήταν πάνω στο. ο πλανήτη έλεγε ότι κάτι άλλαξε στην Ευρώπη, βγήκε ο Τσίπρας Και τον... στο εξάμεινο τον στραπατζάρισαν. Και θα λογαριάσουν τώρα. Θα αφήσουν να του χαλάσει το παιχνίδι ένα 10 εκατομμυρίων ακόμη και. Με αυτά που κάνει και με αυτά που επιλέγει, και έτσι όπω τα χειρίζονται και έτσι όπω τα μεθοδεύουνε. Νομίζω είναι κόμπλεξ δικό μα όλο αυτό. Πρέπει να δεχθούμε ότι είμαστε ένα καλό οικόπεδο. Αγοράστε φτηνά να τελειώνουμε. Δεν καταλαβαίνω τώρα. Ούτε αυτό. Ούτε <laughs> αυτό. <laughs> δηλαδή, όλο αυτό γίνεται για κάποιο λόγο. Ωραία, να πέσουμε στην Ελλάδα. Και το άλλο πήγε νύχτα με την παραλλαγή παραλαγή κάνει άσκηση, επειδή οι Τούρκοι κινήθηκαν εκεί στι Ινούσε και κάναν τα δικά του. Καλά, άλλο δεν έχει δεχθεί. Α μείνουμε λίγο στο φιλμ. Το καρναβάλι ότι τέλειωσε. Ευτυχώ. Είναι μια προσφορά και στο καρναβάλι και γενικότερα. Ε, έχουμε μπει στην ενότητα ΦΠΑ. Στην περίπτωση που αυξηθεί ο ΦΠΑ. Δεν έπεσε σηματάκι. ΦΠΑ. Το ξεκίνησα τον Παπα-Κωνσταντίνο. ΦΠΑ. Επειδή έχει ακουστεί το 24% σε όλα. Και είναι ένα μέτρο, αν γίνει, που χτυπάει του πλούσιου. Γιατί ο ΦΠΑ στα Φασίχνει. προϊόντα χτυπάει του πλούσιου. Δεν χτυπάει το φτωχό, το yeah. καταλαβαίνει ο καθένα. Και στο 14% ο μεσαίο. Να ακούσουμε τι έλεγε ο Φίλι για αυτά τα θέματα. Υπάρχει μια μεγάλη πίεση να μειωθούν. Ε, οι κατώτατε συντάξει με το ΕΚΑΣ, τα επιδόματα τα πονιακά, καθώ επίση και, και οι υπηκορικέ συντάξει. Εμεί έχουμε πει ότι τέτοια μείωση δεν κάνουμε. Υπάρχει πίεση για ΦΠΑ, ε, να αυξηθεί η ΦΠΑ και αυτό δεν το δεχόμαστε. <ΣΣ1> και τέταρτο θέμα, που είναι κόκκινη γραμμή για την Ελλάδα, αλλά και για του δανειστέ, φαίνεται ότι τα πράγματα είναι, έχουν και αυτή τι κόκκινε μέσα του, είναι <ΣΣ1> το <ΣΣ1> θέμα <ΣΣ1> των αποκατοικοποιήσεων. Εμεί δεν ξεπουλάμε δημόσια περιουσία. Και από εδώ έλειπε λίγο η μουσική του Καραγκιόζη Ακούσαμε πριν το φίλι και εκεί ξέρετε, πρωτοακούστηκε η μουσική του Καραγκιόζη Να λέει ότι δεν θα μειώσουν επικουρικές συντάξει. Και είναι το μόνο σίγουρο στη μέχρι τώρα διαπραγμάτευση Θα μειώσουν επικουρικές Απλά συζητάμε το ποσοστό Ίσως να μπει ένα μαχαίρι κάποιοι κακοί λένε Θα το ξέρουμε σε 2-3 εβδομάδες και στις κύριες Αλλά με την ίδια σιγουριά λέει ότι δεν θα αυξηθεί ο Τρει μέρε μετά την Κόσκο και τα υπόλοιπα. Έπεσε τα αεροδρόμια, τα 13.300 14. από χίλια Θα πέσει κι άλλο. Το ΕΚΑΣ είπε. Το ΕΚΑΣ. Καταργεί Καταργείται αυτό. Τελειώνει. κι αλλιώ τελειώνει. Οι είναι το θέμα. Τι να το κάνει αν θα φτάσει εκεί, Έχει κόψει όλα τα γύρω-γύρω. Τα οποία γύρω-γύρω είναι η ίδια τσέπη. Είναι, είναι, είναι η, η ίδια, τσέπη. ίδια σύνταξη που φτάσανε. Το ίδιο εισόδημα. Δηλαδή το 7,5% έφτανε από τα γύρω-γύρω. Δημιουργεί μια εικόνα ότι ο συνταξιούχο παίρνει την κύρια, την καταναλώνει για τι ανάγκε του και έχει την επικουρική κάπου να κάθεται. Ναι. Σε Αποταμίευση. Ναι, θα μου κόψουν από την αποταμίευση. Οπότε εντάξει, δεν πειράζει. Ο Τσίπρας παλιό ηχητικό για το Η δική μα πρόταση είναι χαμηλό φόρο προ αξία για τα βασικά είδη διατροφή. Και να καταργηθεί επιτέλους αυτό το εξωφρενικό 23% ΦΠΑ στην εστίαση. Διότι αν αυτά δεν γίνουν όλες οι εξαγγελίες για την επανεκκίνηση της οικονομίας θα είναι λόγια του αέρα. Αυτό είναι συγκλονιστικό το ηχητικό γιατί είναι από την εποχή που ο Τσίπρας εγκαλεί το Σαμαρά επειδή είχαν αυξήσει στο 23% το ΦΠΑ στην εστίαση ότι πρέπει να το καταργήσει. Το καταργεί ο Σαμαρά προ το τέλο. Μετά τα πολλά, πάρε δόση με τι Τρόικες και όλα τα υπόλοιπα, το καταργεί το 23% στην εστίαση και έρχεται ο Τσίπρα ο πρωθυπουργό και το αυξάνει. Αυτό που κατηγορούσε τον προηγούμενο, Όχι. γιατί δεν το καταργούσε. Αυτός ο όμως, ναι, ναι, το αυτός ο ο Αυτό τσίπρες, oh, αυτός ο Τσίπρα όμω που βάλε. Αυτό ο Τσίπρα είναι ένα από του 100 Τσίπρε. Αυτό ο Τσίπρα ένας... επίση. Και το σημερινό πρωθυπουργό θα κατηγορεί, είμαι σίγουρο. Αυτός ο, ο Τσίπρα. Εννοείται. Αν το. Εννοείται. Το σημερινό Τσίπρα θα κατηγορεί. Έχει δίκιο. Στην ρωτάει αν πρόκειται να καταργήσετε ε, το ΦΠΑ, σε αυτά τα ανάγκη. Εμεί θα έρθουμε ε, να αντιμετωπίσουμε την υπερφορολόγηση. Έχουμε στόχο να μειώσουμε το ΦΠΑ στα είδη πρώτη ανάγκη. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε το ΦΠΑ στα είδη πρώτη ανάγκη. Λέμε μια σιγουριά με μια βαρύτητα ότι το έχει μελέτη δεν μπορεί ξαχνά. να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πρώτη ανάγκη, θα τον μειώσουμε. Τον αύξησε. Αλλά δεν έχει σημασία κανεί, έχει σημασία τι λέει. Δεν μπορούμε να τον καταργήσουμε. Θα θέλανε, θα θέλανε να τον καταργήσουν, αλλά εκβιάστηκαν. Θα κερδίσουμε Καταλάβετε. από αλλού, πιστεύω όμως. Δηλαδή μπορεί τι? να αυξάνει το ΦΠΑ, θα κερδίσουμε ναι, από αλλού λογική. Έχει δείξει έχει τη ζωή α... ότι όσο αυξάνει το ΦΠΑ, δεν αυξάνονται τα έσοδα, γιατί δεν ψωνίζει ο άλλος, ψωνίζει μαύρα. Λογικό είναι όταν γίνεται όλο αυτό, σε μια Ελλάδα, σε έναν λαό. Δεν είναι θέμα Ελλάδα. Σε ένα λαό, σε έναν τόπο που δεν έχει και έχει ξεζουμιστεί, λογικό είναι να βρίσκει τρόπου με... να ξεκλέβει ό,τι μπορεί. Και τη μελέτη, αν δει ο Πέρι το καλοκαίρι που έγινε αυτό το μπάχαλο με το μοσχάρι τόσο κάτω, ναι, το άψιστο, το αλατισμένο τόσο, αφανά, ναι. Ναι. από τότε, ό,τι είχαν προβλέψει ότι θα κερδίσει το κράτο, δεν κέρδισε. Δεν κέρδι. Τι να κερδίσει. Έτσι κερδίζονται. Ε, συνεχίζουμε με Τσίπρα. Απαιτεί μια χώρα χωρί εθνική ανεξαρτησία και λαϊκή κυριαρχία που η κυβέρνησή τη δεν θα είναι η θέση ούτε το φόρο προστιθέμενης αξίας στην εστίαση να μειώσει αν δεν πάρει πρώτα την άδεια των δανειστών για να μειώσει το ΦΠΑ στα σουβλάκια κύριο Σαμαράς έστειλε επιστολή στον Επίδροπο Ο ίδιος που τον αύξησε το ΦΠΑ στα σουβλάκια <μ> Τι ακριβώς επιστολή έστειλε και πού <χρό Chandler> <settled> Ερωτήματα Ερωτήματα για προβληματισμό Τροφή χωρίς ΦΠΑ Εκτιμήστε το αυτό είναι τσάμπα Χωρίς βέβαια δεν Τροφή χωρίς ΦΠΑ για όλα αυτά τα ωραία που γίνονται και ένα τελευταίο για τους υπαλλήλους. Δεν μπορεί να βγαίνει το Διευθυντικό Ταμείο και να λέει να το λάθος και ο Πρωθυπουργός εδώ να λέει μπαρούφες. Όχι να στέλνει επιστολές στην Κομισιόν για να το επιτρέψουν να μειώσει το ΦΠΑ από το 23% στο 13%. <Τι> Αυτή δεν είναι η κυβέρνηση κυρίαρχη. Αυτή είναι η των Βρυξελών. Να πούμε και κάποια μηνύματα λοιπόν, των ακροατών μα που να πούμε, να πούμε. Η φίλη Νίκη λέει ότι όσοι ήταν μέσα στην αγορά όλα αυτά τα χρόνια περίμεναν το από την ηλεκτρονική εδώ και δύο-τρία χρόνια. Και να θυμίσω το μισθό που χάρισαν οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση για να σωθεί. Α. Και δεν Έχει σώθηκε. Γίνει και αυτό? Έχει γίνει και αυτό μάλλον. Και δεν σώθηκε. Η αλήθεια είναι ότι όντω τα τελευταία χρόνια στην ηλεκτρονική έβλεπε. Λείπανε κάτι ράφια, ήταν μισσιάδια. Οπότε το περίμενε λίγο Νάσα Και ένα άλλο φίλο λέει με ξένο όνομα, δεν το καταλαβαίνω. Καλό αγωνιστικό μεσημέρι αδέρφια Δεν υπάρχει περίπτωση να σωθεί ο Έλληνας Ό,τι και να κάνουν Χθες βγήκε ένας στον Αποστόλη και το έλεγε για τα εξωτικά ταξίδια που έκανε επί Πασόκ Ο ναι. ο γνωστός ο ο ο άλλος Τώρα υπη... στη λαέ, πριν Σιριζέος και πριν Πασόκος Και αύριο κανείς δεν ξέρει ε, Μπορεί, το θα θα σε... θα... Για όλα οι συζητάει Έχουν τα δικά του για πέσει. Ο άλλο λέει: Επειδή του έστρωσε το δρόμο του χωριού του με άσφαλτο, θα ψηφίσω. Λέει: Νουδού μέχρι να πεθάνω. Ωραία, ωραία. Αυτά είναι αυτά. και θα ωραία είναι για πάντο Έλληνα. Συγχαρητήρια. 500 εκατομμύρια μνημόνια για τον καθένα και λίγα είναι. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Και για από το Βερολίνο. Από το Βερολίνο ένας. Για τα κριτήριά μα. Με ένα τραγούδι από τον ίδιο δίσκο, το φύλαξα το όνειρο Γιάννη Χαρούλη. Πάμε στο μαγκαζίνο. Γεια σα. Zapisemata, ma te porwgisadziecharęsa ni do